Σας και καλή, τι λένε ακριβώ, Σαρακοστή. Σαρακοστή Είναι η Καθαρή Δευτέρα, εδώ στο Real και είναι η ειδική εκπομπή, ιδιαίτερη μάλλον. Ε, εορταστική, α είναι... πούμε τη Λαγάνα. Ή... Μπράβο. Και τη ταραμοσαλάτας. ταραμοσαλάτας Και τι άλλο. Όλα του Αχταποδάκιου τρώνε... και του Χαρταετού. Ε, ναι, και ο Χαρταετό είναι ένα θέμα. Όλα ε, Αποτυχημένο πάντα θέμα. Ο Χαρταετό. Επειδή δεν, δεν φτάνει ψηλά. Δεν πετάει καν ε, Ο δικό σου. Και υπάρχουν και χαρταετοί. Κοίτα γύρω σου. Ναι. Στον ατικό γαλανό ουρανό, τι γίνεται. <laughs> Πολιτικοί <laughs> χαρταετοί υπάρχουν. Δεν είδα. Πώ δεν υπάρχουν. <laughs> είναι τώρα όλοι πάνω. Στα, στο τέρμα. Ναι. Έχουν πιάσει ουρανό. Αλλά δεν έφυγαν. Μην ξαναγυρίσω. Αυτό τι θα πω. Με, δεν έφυγαν από κάτω προ τα πάνω. Μα ήρθαν από πάνω και έρχονται προ τα κάτω. Φορετή δηλαδή. Αυτό θες <laughs> να πεις Όχι, ούφο, <laughs> α, ούφο <ναι>. Αυτό δηλαδή. <laughs> να το καταλήξουμε εκεί. Η εκπομπή σήμερα έχει και τον Αποστόλ και το θύμιο εδώ. Ε, δεν θα είναι όπω συνήθω, γιατί λόγω κάθε τη Δευτέρα είπαμε να το κάνουμε διαφορετικά. Να το ξυπνήσουμε που λέμε. Όχι, ακριβώ. Αν και ανάβουν και σήμερα για καλαμαρά και για την τέτοια ναι. κάποτε ήταν όντω νησία η σημερινή μέρα. Δηλαδή είχε κάτι ραπανάκια, θυμάμαι εγώ, κάτι τουρσιά, λαγάνα, βέβαια, χαλβά. Τέλο. Τώρα γίνεται κολαφέ. Τώρα Μακελό. γίνεται χαμό. <laughs> Επειδή δεν είναι κρέα, προ τον κόσμο σου, όλη <laughs> το βοαπέζεται. Πώ μιλάσει έτσι. Α. Υπάρχει και το ΕΣΟΡΟΥ. Και... Νόμιζα ότι δεν... τα Σαρακοστή, δεν κάνει. <laughs> Όχι, λόγω ΕΣΟΡΟΥ δεν είναι. Αρτένο. Το επειδή η Σαρακοστή θα μπορούσε να είναι εθνική Σαρακοστή ραδιοφωνία. Τα αρχικά του ΕΣΟΡΟΥ. Επειδή είναι έτσι λίγο πιεστικό και. Ε, πολλά θα ήταν το ΕΣΟΡΟΥ, θα μπορούσε να είναι πολλά. Πολλά μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αλλά μη σε ζαλισμό. Επίση θα μπορούσε να είναι μας... και όνομα, όνομα Φάρσα. Σαρακοστή. <laughs> Τι, όνομα <laughs> Όχι το Εσουρου, η σαρακοστή, σαρακοστή. Δεν μας είπες ότι είναι το η Σαρακοστή. Είχαμε μείνει, έχουμε Α, μπερδέψει δύο συζητήσεις. Όποιος καταλάβει, απευθύνομαι σε λίγους τη μια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ναι, ναι. Με κέφι, χορό και τραγούδι. Και μπρίο. Ά, ωραία ποτάρφα δεν αρχίσω... Anergię. Pyta, pewne, a su, leo. Pomóżcie. Pewne. Pyta, pewne, a su, leo. nie με τη δημοκρατία και μόνο τη δημοκρατία Για να Δημοκρατική αριστερά του κόλλου Kiparisi, ha ha ha Zi Διβύλια. Εδώ θα θα πέσουνε κορμιά, τέρμα θα χρεοκοπήσουμε! το 2012 θα χρεοκοπήσουμε! Δού η Ρόδος, η και το πίδιμα. Αυτό το τραγούδι μας έρχεται από τη Ζάκυνθο. Mm. Και σε κάθε καθαρή Δευτέρα, κάθε εκπομπή που έχουμε, το βάζουμε, αλλά αλλάζουμε μέσα τα ηχητικά. Γιατί πάει με την Αλφαβήτα. Το λε: Μην νομίσουν την παγιά του. Ναι, ναι, ναι, Είναι ένα ωραίο ρυθμικό. Καταρχήν, όποτε το βάζουμε, παίρνουν και ακροατέ και λένε: Τι ωραίο του. Τιμούνται τα νιάτα του, τον τόπο του και όλα τα υπόλοιπα. Ή κάποιοι το ανακαλύπτουν. Αλλά είναι φρέσκα, γιατί κάθε φορά, αυτό το χρησιμοποιούμε δέκα χρόνια τώρα. Βάζουμε του πολιτικού ή τι φωνέ που. Είσαι και μαθαίνει και κάτι, μαθαίνει και την αλφαβήτα. Αυτό ναι, αλλά μέχρι το Ι. Μέχρι το Ι είναι εντάξει. ένα θέμα. Δεν χρειάζονται τα υπόλοιπα, δεν τα χρησιμοποιούμε συχνά. Ναι, μέχρι το Ι. Και από τα άλλα που ξέρουν πολύ, αν έχει προσέξει και τι λένε και τι μιλάνε. Και επιτελούμε και εργοσμού. Όχι, δεν μιλάνε. μιλάνε. Βάμε βάμε μά... Μά... Το μάθημα που κάνουμε στον κόσμο. Α, ναι, τι, μόνο Το μόνο που έχει μείνει σταθερό είναι στο ε που έχουμε βάλει ένα ε.Μ. του Άκη Τζοχατζόπουλου. Ει Αυτό είναι 10-15 χρόνια, είναι ίδιο, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Φαντάζομαι και μέσα στον κοριδαλό. Έτσι πρέπει να. Ναι, αυτό το. Τι ιντήθηκε χθε. Που είχαμε πάρτι. Γδίθηκα, δηλαδή. Γδίθηκα χτε. Γδίθηκα. Όχι, Ελληνίδα. Γδίθηκα, έλεγε. Αλλά δεν έχει σημασία. Η Μελίνα. Ναι, ναι, ναι. Και άλλοι πολλοί στην πορεία στη συνέχεια. Είχα ντυθεί μια φορά, τουαλέτα. Δηλαδή. Τουαλέτα. Χώραγα μια στολή που ήταν πλακάκια. Τουαλέτα, κτίριο, αίθουσα. Α πούμε. Ναι, Μια στο που ήταν πλακάκια, μπροστά μου μια λεκάδα και το κεφάλι καζανάκι. Πώ ήταν, ναι. Η ιστολή πλακάκια, και καλά. Ναι. Μαλακά. Ναι, ναι, ναι δείτε, και... Όχι κανονικά ναι, ναι. Ε, Μπροστά ήταν μια ηλεκάνη Και στο Του κάτω το κεφάλι κατονάκι Τι κανονική παιδί μου στο λί Α, και το κεφάλι κατοικίχει και τέτοιο τραβούσα. Ναι. ναι Σοβαρά σε. Ναι. σε αξιοποίησε κάποιο. Πολύ Πειδή είχε και ένα ζευγάρι μπροστά μου και πάνω μου <laughs> Σοβαρά Έγινε όλο αυτό Ένα <laughs> άλλο έκανε πρέζα, διάφορα πράγματα Διάφορα Ό,τι γίνεται σε κάθε Μάλιστα. Αυτά τα, μια απλή θύμηση του Αποστολή. <laughs> Όλοι έχουμε μνήμε αυτή την αποκριά. Αυτό είχε να θυμάται ο Αποστολή. Τι ναι Δεν τύθηκα. Γιατί. Ε, εντάξει, δεν πρόλαβα. Και εσύ. Είχα δουλειέ. <laughs> <laughs> δεν μπορούσα στο σπίτι. Στολή δεν έβρισκα. Κάτι, το σπίτι. Την Είχα την κουζίνα εγώ, αλλά δεν βρήκα. <laughs> δεν υπήρχε. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <χανεύτερο> <χανεύτερο> να βάλω στο και να τη κάνει. Όχι, εννοώ όλο το χώρο, το δωμάτιο. Δυστυχώ δεν προλάβαμε. Πάμε ένα, θα πάμε τώρα σε ένα παραδοσιακό που δεν είναι ακριβώς παραδοσιακό mm. γιατί σήμερα είναι ημέρα τραγουδιών, δεν είναι ημέρα λόγων αρκετά Είναι αρκετά. λαγάνα, τα, τα χαλβάς και mm. να ακούς κάνα μια κάποια μουσική Είναι από ένα συντύπη που εμείς πολύ τα αγαπάμε Προέρχεται από μια ταινία, είναι soundtrack, όπως λέμε OST Τεν, Πώς, OST. Ναι, ναι, ναι, ναι Η ταινία λέγεται, το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο, εδώ ελληνική <laughs> <laughs> <laughs> Τον ρέπα από Αθανασίου Καλά το λέω, Λέ, το ρέπα από Α Και εδώ τραγουδάει η Σοφία Φιλιππίδου και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, οι τακτικοί ακροατέ των καθημερινών ελληνοφρενειών, των εκπομπών. Το έχουν ακούσει και αυτό πολλές φορές, αλλά εμβολισμένο με ηχητικά. Σήμερα θα το ακούσουν αγνό, όπως το γέννηση δημιουργός. Τρίαντα φύλλο, μονάχα εγώ να το φύλλω Te gar meta Ψάλτι, όχι, όπως το ξέρουμε. Όχι. Όχι. Κατάλαβε να είναι η Άλκη τη. Μούμιαζε. Σούμιαζε. Έχει μια, ένα μπάσο στη φωνή, αλλά δεν ήταν. Έπαιξε μια διαφήμιση πριν τη Eurobank, γι' αυτό και λέω Άλκη τη Άλκη και Καπάτσι. Νομίζω ήταν άλλη τράπεζα. Τη millennium. <laughs> <laughs> millennium. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια τη Καθαρή Δευτέρα. Δεν είναι κανονική. Το έχετε καταλάβει μάλλον. Δεν ξέρουμε πού σα βρίσκουμε τώρα. Μπορεί να είναι στα αυτοκίνητα, στα πράσινα. Καλά, δεν ψάχνουμε κιόλα. Τι εννοεί. Όχι. Α είναι όπου είναι. Είναι να μα ακούν. Να περνάνε και καλά γενικώ και όσο γίνεται καλά, ήρεμα, γιατί το ήρεμα πια είναι ισοδύναμο του καλού εδώ που έχουμε έρθει. Πάνε ακόμα στα τέτοια, στα κούλμα, cool, στα. Πώς απόστε... Καλά, στα εσύ, τι πάνε σίγουρα. Ενώ για έτου και για τέτοια. Όχι, δεν πάνε. Ά, Πώς τι να κάνει. Καταρχήν κάθεσαι, δεν δουλεύει. Να κάνει στο σπίτι, βγαίνει έξω, πα κάπου σε ένα βουνό, τρως λίγο, η φύση έχει πολλέ ευκαιρίε να το κάνει oh, αυτό. Ωραία, είναι στο τατόι. Να πα να τα κάνει πικνίκ α πούμε το παλάτι. Είσαι, ναι, ναι, ναι, ναι. μπορεί να συναντήσει κανένα βασιλιά εκεί που περπατά. Ναι, δεν ξέρει ποτέ. Έ, ένα πνεύμα, κάτι, ένα φάντασμα. Εσύ εκεί Αλλά όπω και να έχει, πανακάνεις... είναι να κάνει πικνίκ σε τέτοιο ή με Αριστερό, παιδί, θε να πάει να κάνει σε παλάτι πικνίκ. Κακό είναι. <laughs> ε, δεν είναι λίγο. Ε, να το ρίξουμε λίγο έξω. Καθαρή Δευτέρα. Στο είναι. παλάτι. Ε, αριστερή 364 μέρες. Στο παλάτι Στο παλάτι. Το ξεπεσμένο μάλιστα mm. παλάτι. Είμαι εκεί και δίνομαι πριγκίπηση ασύση. Κάθε απόκριση. <laughs> κάθε <laughs> κατά τα και... και απολαμβάνω το παλάτι. Το παίζω ότι είναι δικό μου. Όλο. Ναι, είναι πα πάνε... και... στην έχω κατουρίσει την πισίνα του Βασιλιά. να ξέρει. Ναι, ναι. Έχει μείνει ακόμη πισίνα. Είναι εκεί. Ναι. Ναι. Και το τζακούζι. Ε, ε, μια ανοιχτή γκουρνίτσα. Κάτι τέτοιο τζακούζι. <laughs> εκεί έχουν μπει οι της Ελλάδα. Δεν μπορεί να μιλά έτσι. Μα καλά, και εγώ βασιλικό έριξα. Δηλαδή με αυτό. Στράφηκε κατά του θεσμού της βασιλείας Ναι, και με αυτόν τον τρόπο <laughs> θήμιο, ήθελα <αγώ> να καταδικάσω <laughs> τη Βασιλεία και έτσι και όλου από όπου και αν προέρχονται. Όλου <laughs> του βασιλιάδε <laughs> από όπου από Μια ρίζα είχαν οι βασιλιάδε <laughs> έτσι αλλιώς, Από εκεί που προέρχονται, Όπως και η βία άλλωστε. Και να ξεριζώσουμε αυτή τη ρίζα. Και αυτή τη ρίχνη. μου αρέσει που έχει οράματα τελικά, είσαι αριστερό, παιδί. Και ε, τη ε, μέρα ε. αυτή του χρόνου. Πήγε με στόχευση και με στόχευση. Για να ήταν πολιτική, πολιτικό πικνίκ. Ε, έτσι κάνουν. το ονομάζουμε. <χει> <χει> θα κάνουμε ένα πολιτική, πολιτική, πικνίκ. Λαγάνα. πολιτική λαγάνα. Πολιτικό λαγάνα, πολιτικό ντολμά. Και πολιτικό χαλβά. Το έχω δει και σε διαφήμιση. Ανά. Έτσι λένε κάποιο χαλβά, λέει πολιτικό. Α, πολιτικό είναι τελικά, όχι πολιτικό. Και μα περνάνε τη διαφήμιση, τη μαύρη, την κρίζα. Σα αποκαλύπτονται όλα σιγά-σιγά. Το ήξερα. Ο μακεδονικό τι θα Πολιτικός και α, αυτός. Δεν ξέρω να είναι μακεδονικός και να εννοεί τίποτα. Φύρομ. Φύρομ χαλβά Με Σαμαρά πρωθυπουργό αυτά έχουν λήξει. Α, όλα με Μητσοτάκια έχουν ξεχαστεί. Με Σαμαρά έχουν λήξει. <laughs> <laughs> το ένας ακροατή κάτι θυμήθηκε. Επειδή mm. έχουνε μνήμη οι και του υλοποιήσαμε την επιθυμία. Έλα Αποστόλη. Έλα. Να σου πω τελειώνει η απόκρε και δεν έχετε βάλει το πιο τραγούδι τραγ Λοιπόν, αύριο αφιέρωσε, θέλω το καρναβάλι από τις συντρόφιες, της φυλακισμένε και το αφιερώνω σε όλους αυτούς που ονοιρεύονται ένα κόσμο ελεύθερο, τον πραγματικό σοσιαλισμό δηλαδή. Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι Από αυτά που έλεγε η γιαγιά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 Wali, kini się, wiki, wesku stałam, wiki. Wali, keni, keni, keni, keni, keni, keni, keni, keni, keni, keni, keni, keni, keni, keni, Wielkie starze zniszczą dla niego, w ψυχή, μα W kozłów te ruchίζει, Σα πατάσει σίδερά και τον μόνο. Θα δει μια μέρα η φελιά. Πόσα πε σίδερα και το μόνο. Θα έρχει μια μέρα η φελιά. Οι πιο γλυκριά φυσμόνικ να είναι σε ελληνική δυσκολία, αν και αυτό δεν είναι τώρα ένα απλό κομμάτι και χωροδία. Αλλά αυτή η φυσαρμόνικα στην αρχή και στο τέλος Τίτλος του το καρναβάλι Είναι από τις γυναίκες κρατούμενες Των φυλακών Αβέροφ Στα ωραία χρόνια Της μεταπολεμικής Ελλάδας Μετά το 40, τα ελεύθερα Τότε που ο Εθνάρχης, που Τον τιμήσαμε και πριν μερικές μέρες και Σχεδόν το σύνολο ναι βέβαια Μεγαλουργού και έκτιζε τη Νέα Ελλάδα, υπήρχαν φυλακισμένοι άνθρωποι επειδή είχαν μια ιδέα στο θα κεφα... Πίστευαν κάτι, δεν είχαν κάνει κάτι. Ε, καλά, δεν Πίστευαν. Πασκαλά, και λίγο. Πασκαλά. Ότι τώρα, δεν και είναι... λίγαν... Ότι τώρα δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι φυλακισμένοι επειδή πιστεύουν κάτι. Ναι, βέβαια. Mm. Με άλλου ρυθμού και αναλογίε και τα υπόλοιπα. Και πόσοι θα μπουν μέσα, επειδή. Βέβαια τώρα πια πολλοί είναι αυτοί που χρωστάνε. Ναι, ναι, ναι. Επίση είναι και πολλοί εγκλωβισμένοι επειδή σκέφτονται κάτι. Υπεριορισμένοι. Mm. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, οι γυναίκε αυτέ έφτιαξαν μια χοροδία και είναι ένα πάρα πολύ ωραστιντή. Δεν κυκλοφορεί. Το έχουμε εμεί εδώ, ακούμε κατά καιρού. Μα είχε στούντιο μέσα στι φυλακέ που ηχογραφήσανε. ρε παιδί μου, μετά προφανώ. Εκείνη το θέμα, <laughs> αλλά βγαίνει εκεί, είναι πολύ ωραίστη. Τι έδωσε το καρναβάλι, ένα άλλο τρόπο για το καρναβάλι. Το... Γιατί υπάρχει μια χαρά στο καρναβάλι και όταν είσαι από τα σίδερα τα βλέπει διαφορετικά. Το τραγούδι που θα μας πάει τώρα στις επόμενες διαφημίσεις είναι από το Μπιλμπάο της Ισπανίας. Mm. Κάθε, δεν θυμίζετε με τίποτα Ισπανία. Κάθε χρόνο εκεί στο 15 Αύγουστο έχουν κάτι τραλές γιορτές στο Μπιλμπάο. Μια φοβερή γιορτή. Και δεκαήμερο, δεκαήμερο. Στους δρόμους που γίνεται ο χαμός και η λέξη δεν περιγράφει με τίποτα αυτό που συμβαίνει εκεί. Το οποίο δεν Α... είναι καρναβάλι μόνο, τα πάντα, είναι, τα είναι πάντα, όλα. Δεν είναι... είναι ποτό, καρναβάλι, πάντα, χορός σε... 24 από το πρωί, ώρες, είναι στο 24 βράδυ. 24 10 μέρες γίνεται μακελιό. Και δεν είναι παραδοσιακό τους, απλά έχουν μια γιαγιά εκεί ως σύμβολο που τη λένε Μαριχάγια και αυτό είναι το τραγούδι που έχουν γράψει τα τελευταία χρόνια για τη Μαριχάγια. Για τη μαριχάγια. Marichaya Vera, gure Marichaya, Bilbo e torrida, hasta en Ara ara ara, ara torre, ara ara ara, cure Marichaya. Ene ene ene, voy en Nevada, Angoda. Vera, cure Marichaya, Bilbo e torrida, Marijaya vera gure Marijaya, kaya bilbora e torrida astena gusida astena gusiva kara munduan mundua, Marijaya. Ελληνοφρένια τη Καθαρή Δευτέρα. Πρώτη μέρα τη Σαρακοστή. <laughs> Καλωσορίσατε. Παλυστέψει. Βέβαια. Mm. Τετάρτη Παρασκευή και τώρα 40 μέρε. Α, λέω. Νόμιζα Τετάρτη Παρασκευή, όχι τώρα σε ήδη, θέλει. Τον ανανά. Σήμερα. Τον Ανανά. Δεν πρέπει να τρώω Ανανά. Καλά και πώ θα τρώμε. Εγώ δεν μπορώ. <laughs> είναι μέσα στη ζωή μου το γλυκόξιο φαγητό. Χωρί τον Ανανά. Χωρί τον, τον Ανανά θα καταφέρω. Κινέζικο χωρί Ανανά είναι σαν ψάρι Χωρίς ποδήλατο. το κλασικό. Σα πήγαμε και στον Μπιλμπάο. Πήγαμε εδώ πριν, είχαμε πάει σε κάτι μην παροδοσιακό. Στη Ζάκινθο πρώτο. Στη Ναι. μεγάλο γενικός. ταξίδι έγινε. Ναι. Ξεσκιστήκαμε 40-40. Σε... βάλαμε κάτω. 30... 30 λεπτά. Mm. Και επειδή είναι έτσι τη φύση η καθαρή Δευτέρα, είπαμε για βουνό, για χαρταετούς να πάμε και στη θάλασσα. αλλά μην πάμε μόνοι μα. Με ποιον. Να πάμε την καλύτερη συνοδό θαλάσσης που υπάρχει σε αυτή τη χώρα που είναι. Η Όχι. Α, Ε, μια. Εγώ μια έχω δεύτερη. Για καλύτερη έχω την. Όχι, για φαλογιάννη. Το δηλαδή, δίλημα είναι. Σαν πολυ... Σοσίβιο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Το δίλημα είναι σαν. Ε, εγώ φταίω όταν το προσδιορίσα. Δεν εννοούσα. μέσα στη θάλασσα. Εννοούσα πάνω από τη θάλασσα σε πλοίο. Και χωρί τσιμέντο στα πόδια. <laughs> <laughs> και είναι. Η αλήκη. Αρχίζουμε. Δεν μπορεί. Φυσιορμόνηκε. Μπορεί. Ράβα και εμείς μέλη, ναι, πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα. η πάντοτε ωραία. Οι τρεις παρέα. Ξεκόλα. με τον πολίτη στα μάτια και του λέμε και μέλη, πράβα... Δημοκρατικό Αριστερό Άλωθη Μόνον αυτού του δύο κόλλους Τη Νέα Δημοκρατία και και Δεν γίνεται χωρίς τη Νέα Δημοκρατία Ράβα. Το Πασόκ Δεν γίνεται χωρίς το Πασόκ Ράβα. Έναν τρίτο κόλλο Τη δύναμη που μπορεί Μπράβο Στο βιάλο Η ζωή μας είναι δύο Χρεοκοπία Και μη σε νιάζει, Μια νυχτώνει μια χαράζι. Η νέα χρυσή αυγή του ελληνισμού Σημερώνεται! Λάλα, λάλα. Και ο κόσμος είναι σπέρα Που γυρίζει νύχτα μέρα Στο εισόδημα του Έλληνα πολίτη Sede naxi, tipo tam ik se povizi. Brava. Afti mi się Cały czas bawię tą bawię tą bawię tą bawię tą bawię tą bawię tą bawię tą To tą bawię tą Τραγούδησε και γέλα Κάνε κάθε είδους στρέλα Τραβα Τον δρόμο της αυξίας Και μη σε νοιάζει Τραβα γέλα Δεν ξέρω αν πρέπει να Τραβήξω Μαϊκνία Ή να γελάσω Τραβα Κι όσα έχουν Kedruk, ja yusu kane. Pitani pja. Mi travata pedja. Mi travata pedja, pedja. Embros? Αυτό είναι από κάτι ακροάτριε τρελαμένε. Ήταν η Αλίκη μας Ναι. Δεν μου το Μια μου. Μια Τα νιαουρίσματα. Μέρα που είναι σήμερα δεν ήταν σήμερα. Καθαρή Δευτέρα ακούμε Τι το λες, λε είναι παράδοση. Δεν είναι στην παράδοσή μα. Στην καθαρή Δευτέρα. Χαλβάς και Αλίκη Η είναι κάθε μέρα. μου πάει. Κάθε μέρα είναι η Αλίκη Αλλά δεν και ο που τώρα σε αυτό που είπε. Είπα ο Κυριακό Μα με νο... την ευκαιρία, είδε νο... σε παγίδε. <laughs> <laughs> είμαι παγάσα αυτά. Δεν ήταν μόνο η αλλοί, αυτό ήθελα να πω. Ε, δεν άκουσε. Το ότι καλύτερο έχει η Ελλάδα. <laughs> όλοι, ναι. ναι όλοι, όλοι καλοί. Και χωρέσανε. Μια φωνή που δεν ήταν ίσω πολύ αναγνωρίσιμη ήταν ο Ψαριανό. Αν κάποιο νομίζει έγινε ότι ήταν... Ο Ψαριανό έλεγε το Πασόκη, τη Νέα Δημοκρατία καλύτερα. Τον θυμόμαστε τον Ψαριανό εμεί. Δεν τον ξεχνάμε. Αλλή mm. Θα πάμε και γιατί έχουμε δει διακοπέ διάφορε. Ενώ. Μηνύματα διαφημιστικά Και έβγαλα ομπρέλα ναι. Για Γιατί Για την ομπρέλα με. έχει συνδυάσει την ομπρέλα με τις διακοπές Πάντα. Με, από, το, από, το ίδιο, από την ίδια ταινία που λέγαμε πριν Από το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο Ο Λευτέρης Λευτέρη Λευτέρη Λευτέρη, Λευτέρη Σε Κώστα Μπάρης του 60 το Δευτέρη Είναι, Είναι το ψέμα σου που με έκανε ξεφτέρι. Μια ζωή μου πήρε να σε σβήσω Για μια στιγμή για να ξαναγυρίσω. Ω ακορώη, δεν ψάχνω να διεκδικήσω. Να τα πληρώσω και να τα ξανακερδίσω. Στεντά μου δυα κι αν κλέψανε τη βάρκα. Εσύ τα θα με βγάλει τσάρκα. Στον ουρανό κι αν έσβησε τα στέρη. Εγώ θα βρω. Πάμε ξανά, όπως τα χρόνια εκείνα που είναι κλεισμένα σε μια ανέχρονη πομπίνα Και μια και δυο, Λευτέρι, Λευτέρακη Θα σου τα ψάλλω πάλι ένα χεράκι Α, ήταν αρκαή τώρα να φραγκαίσω! Λευτέρι, Λευτέρι, Αυτή η ταινία πες μου τι θα μου προσφέρει Λευτέρι Λευτέρι Λευτέρι Ποιος απ' τους δυο μας έχει εδώ το πάνω χέρι Από παιδί στο νου μου τη τυχιώσει Και μια ζωή σε έχω χρυσοπλειώσει Πάρε κι αυτή την τελευταία δόση Αυτό που με βάγει αυτό και θα με σώσει Στην αμπουδιά Λευτέρι έλα για τσάρκα Με την υπτάμενη την τρίπια σου τη βάρκα Είδε το αύριο στο χτες που με έχει φέρει Έλα Ιρή να εγώ γράψουμε Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια. Όχι για πολύ. Όχι για πολύ. Όχι, θα είμαστε. Εμεί δεν θα ακούτε για πολύ γιατί πλησιάζει προ το τέλο η εκπομπή σήμερα η οποία ήταν επαιτειακή ειδική στόχευση και περιορισμένου ενδιαφέροντο. Ενώ ότι όλοι κάνουν τώρα, τρώνε και κάνουν τα δικά του. Αλλά είπαμε επειδή είναι γιορτή, το κάνουμε στι γιορτές να βάλουμε αυτό που κάνουμε κάθε Παρασκευή, τι παραγγελίε, τι αφιερώσει. Μα χαρεί ο κόσμο. Γιατί χαίρεται με αυτό. Και όταν ακούει τον εαυτό του να ζητάει κάτι, χαίρεται. Yeah. Και όταν υλοποιείται αυτό. Και το όταν κάτι. υλοποιείται. Πάλι είναι και το μόνο που υλοποιεί ευχέ και επιθυμίες yeah. ανθρώπων πια. η μόνη μεγάλη. γωνιά. <laughs> ε, όλοι οι άλλοι του ζητάνε. Σου κάνουμε <laughs> κοινωνικό έργο από την αρχή, τα λέω. Ναι, δεν το είχα πιστέψει, τώρα το πίστεψα. Yeah. Yeah. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ μαζί. Να σα ευχηθούμε ότι καλύτερο για την υπόλοιπη μέρα. <laughs> και οι 40 μέρε να περάσουν γαλήνια, ήρεμα και με την πυρησιλογή που προβλέπετε. Καλή νηστία. Γεια σα. Ανέβηκα στην πιπεριά, μαυρομάτα και ξαντιά, για να κόψω ένα πιπέρι, ξύσε το μου Για να κόψω ένα πιπέρι, ξύσε το γλυκό μου Ναι, Ωραίος τώρα καλά την παρασκευή, να σε αυτό με τον επιμυγητή Δεν μου το ζητήσατε. Τι μ' α*** να κάνεις, να το βάλεις Να το πάρεις να το ζωστήσεις αφιέρωση Ε, δεν ώστε να το πάρεις, γιατί ήτανε ε, και γα*** όταν Ε, ήτανε, αλλά δεν το ζωστήσατε, sorry Τώρα που το ε, ζωστήσατε θα το, θα το βάλω Βάλε τον επιμυγητή την παρασκευή Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το εκεί Από ποιο? Για την Αγγελία που έχετε βάλει Ναι Τι θέλετε? Ε, Για την αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ. Στο περιοδικό που έχετε βάλει. Ναι, ωραία. Τι δεν γράφετε, πέστε μου. Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια αγγελία, βοηθήστε με. Στο περιοδικό το συγκεκριμένο, βάλετε αυτοκίνητο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ. Ναι, τέλο πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, για τον, τον επιμηκητή να πούμε. Τον, τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντω. γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο, έβαλα το τον δηλαδή. επιημικητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα. Τώρα κάνετε Πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά? Έχει κάνει δουλειά, 250 το ευρώ το δίνω. Το έχω ακούσει. 250 ευρώ. Τι είναι πολλά. Ε, είναι πολλά, ναι. Τι πολλά. πολλά είναι, παιδί μου, θα έχει ένα πουλί χιλιόμετρο. Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου, κύριε. Το πουλί 400. Πάρε καινούριο πουλί. Χινά σε κάνω. Όχι εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με τον MP50. Γράφετε ελαφρώ μεταχειρισμένο. Ελαφρώ, είναι... δεν ήθελα πολύ. Καλά, Μόνε... είχα εγώ, κύριε Μόνο και το έχετε χρησιμοποιήσει. Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο. Μη συγχαίρεστε. Όχι, όχι, δεν συγχαίρεμαι. Βε... Όταν παίρνει μεταχειρισμένο το πράγμα λίμ Δεν ξέρω, εγώ μόνο δεν είχα ενεπρώ, το θέμα. Δηλαδή εγώ να έρθω να το δω. Ελάτε να το δείτε θα... άμα θέλετε να σα το δοκιμάσω κιόλα. Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή. Και μπορώ να σα κάνω και μια επίδειξη. Ε, εντάξει, με... ε, ναι καλά, το αποτελέσματι δεν έχω προσωπική εμπειρία τη λειτουργία. Θα σα δείξω εγώ εμπειρία θα κερδίσετε με μένα πλάι. Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέετε σίγουρα. Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται. Ααα Μα αρέσει πολύ αυτό. Θα σα αρέσει πολύ πάτε σόρακα. Πάτε σόναρε δεν θα χωράει που θέματα. Τόσο πολύ! Όσο πολύ. Άλλε αυτών που σε πήρε την Παρασκευή την προηγούμενη που έρνε τι Κατάρε ακριβώ έτσι όπω το έχει βάλει μαζί με τον Λεβέντι. Το υπόλοιπο να δει μα απαγορεύσανε τις βλαστήμιε και να του βουρίζω τα κακά λόγια. Το λοιπόν, τι Κατάρε όμω δεν μπορεί να τι απαγορεύσουνε. Όχι δεν κατάλαβε, τα κακά λόγια δεν τα φοβήθηκαν ούτε τα απαγορεύσαν. Αλλά έκανε τι κατάρες όμω. Τα πολιτικά λόγια φοβήθηκαν. Από σπιρή και αγιάστρεπτο να βγάλουν αυτοί που μα σε αυτήν την κατάσταση. Να πεθάνουνε! Ζητώ, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει! Να πεθάνουν οι προδότε! Να πάθουνε καρκίνο στον εγκέφαλό του! Ο, ο Θεό να στείλει καρκίνο! Από το πρωί μέχρι το βράδυ! Ο Βασίλη ο Λεβέντσος, στο τηλέφωνο, Βασίλη! Όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλι! Κάτοικοι τη Ελλάδο! Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα! Όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλι 9! Ο Τι... Βενιζέρος ο Λοφέλδο, ο Αντώνη, Κρέου και όλοι και αρατάδε! Αληθεία! Όλοι Τοντάεισε. Για Τοντάεισε! Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε! Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε! Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώ και τα ζώα! Πέσουμε τώρα ότι κλείσανε για τι γραμμέ! Μόνο σου κλείνει, δεν σε κλείνω εγώ! Τι κλείσανε? <συμπή> Κλείσαν τον ΟΤΕ! Οι αλήτε! Μπλοκάραν οι αλήτε του Παπαντρέου από τι γραμμέ του τηλεφώνου! Αλυτία! Όλη μούργα! Όλη μούργα στην δεξιά και στο πας. Η μούργα! Τα καθιζήματα! <Και> Στο λαιμό, φωνάζει, όχι εδώ, λέει, παρακάτω, Από το πιο ε, Τώρα που το Πασόκα νέο αρχηγό του το Βενιζέλο Μπορείτε παρακαλώ αύριο να παίξει τους Μπιντέδες Ναι, γεια σα. Γεια σα. Ο κύριο Βαργιά. Κι ο. Από εταιρεία μπακατσέλου τηλεφωνώ. Μπακατσού. Ναι, μετά τι γίνει. Από Θεσσαλονίκη, με πέραν. Όχι, αυτή είναι αφήνα. Μπακατσέλου δεν είναι Θεσσαλονίκη. Στα κεντρικά μα, απλά έχουμε υποκατάσταση. Α, μπράβο, μπράβο. Πού είναι η σύζογο κύριο Βενιζέλου, έτσι. Ναι. Τι θα θέλατε. Εσύ ζητήσατε κάτι από με το μιλήσαμε τον κύριο Σόρι. Ναι. Για κάτι πιμπτέδε. Μιλήσαμε, ναι, εσεί τι θα θέλατε; Α, τίποτα απλά. Νο... Για του πιμπτέ. Ε, να σα διευκρινεί. Σαρετε τι το πρόβλημα που έχω γιατί εγώ το είδα Αν μπορείτε να με εξυπηρετήσετε, καλώ. Ναι, πείτε μου. Εγώ ήθελα, γιατί το είδα στο εξωτερικό, μπιντε με καπάκι. Έχετε εσύ τέτοιο πράγμα. Μπιντε με καπάκι που να. Ε... Γιατί στην Ελλάδα δεν το έχω δει. Λοιπόν, υπάρχει καπάκι που προσαρμόζεται πάνω σε λεκάνη που κάνει χρήση και μπιντε. Η λεκάνη κάνει χρήση και μπιντε. Ναι, μάλλον αυτό θα εννοείτε. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Μπιντε ξεχωριστό με καπάκι. Πώ είναι η λεκάνη που κλείνει, αν Α, υπάρχει, βεβαίω και υπάρχει. Θέλω το μπιντε να κλείνει από πάνω. Ναι. Ναι. Γιατί το έχω δει μόνο έξω, δεν το έχω δει στην Ελλάδα Και με είχε προβληματίσει και εγώ το ψάχνα Και να είναι αν είναι δυνατόν τετραγωνισμένο Το έχετε δει Υπάρχει τη ρόκα ότι ό,τι υπάρχει και καπάκι, βίβαια. Υπάρχει καπάκι πάντως. Χαρέο, ναι. Ξέρετε τι τιμή είναι αυτά? Θυμάστε καθόλου ή όχι. Θα σας πω, βασικά θέλετε. Μου είπατε τετραγωνισμένο λίγο έτσι. Αν γίνεται, είναι πιο στιλάτο. Και αν υπάρχει και σε χρώμα. Σε χρώμα μόνο λευκό. Πράσινο, δεν έχει πράσινο με ήλιο πασόκ. Όχι. Μπορώ να βάλω εγώ από πάνω μα θέλω. Τι να βάλετε. Σχέδιο. θέλω. Αυτό είναι, δική, δική. είναι δικό μου, γιατί θέλω να βάλω έναν ήλιο έτσι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ε, επίσης θέλω αν γίνεται το βρυσάκι. Πώς είναι στις κουζίνε, Καμιά φορά που το βγάζει από τη θέση του και το πάσο όπου θες Ναι. Θέλω το βρυσάκι στον πιντέ να βγαίνει. Έτσι για βαθύ καθάρισμα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι γίνεται. Έχετε τέτοιο. Ναι. Α, τιμή δεν μου είπατε. Λοιπόν, ο μπιντές με το καπάκι είναι γύρω στα 200 ευρώ. Καλά είναι. Καλά. Είναι καλό υλικό, είναι πορσελάνη. τι. Με τη ρόκα, προσελάνη εννοείται ότι είναι ο μπιντέ προσελάνη και το καπάκι είναι συμπαγέ πλαστικό. Δεν θέλω τώρα τίποτα πλαστικούρε και τίποτα τέτοια. Όχι. όχι. Δηλαδή εγώ το προσέχω. Ή θα βάλει τον κόλο σου σε κάτι καλό ή θα το βάλει σε προχειρό πράγματα. Δεν είμαστε τώρα για τέτοια. Έτσι, καλά κάνετε. Είμαι αυτού που λέμε, εγώ φιλάω τον κόλο μου. <χει> Κατάλαβατε. <χει> και το πληρώνω. Λοιπόν, περιμένετε να σα πω και την μπαταρία. Και την μπαταρία. Με μπαταρία είναι? Δεν είναι μαζί με μπαταρία η τιμή αυτή που είπα, η μπαταρία είναι ξεχωριστά η τιμή Α, αν πέσει η μπαταρία μπορώ να φέρω το αυτοκίνητο δίπλα να τη φορτίσουμε. Και μου λέει παρακάτω, δυο κάτω. Και μου λέει παρακάτω, δυο κάτω. Zimbisa na ta, a on jest i chce lego I mu leży parapłno, a ta ta, po Θα μην τύχον και κάνεις κανένα αστείο αύριο και δεν βάλεις τον Ελλινάρα που τον βάλω Και μέσα θα βάλεις λίγο βενιβιντιβίτσι, λίγο μιχαλολιάκο, λίγο εγέρφιτο, καναλεβέντι με ζώα Ξυπνάτε να σε καρκίνο και τέτοια, να λιώσω αύριο Γεια σας Γεια σας Ρία Λεφέμ Ναι ε, Μπορώ να μιλήσω με τον υπέκρινο στιγμό Τι θα θέλατε, όπου τηλεφώνετε Θέλω να ρωτήσω γιατί αυτή η έχθα και η επίθεση προ του Σαμάρα μπορούν. Και θέλετε να μην πέφτουν του σταθμού, βεβαίω, να σα εξυπηρετήσω εγώ. Ναι, αν μου υπάρχει κάποιο να μιλήσω. Ναι, με μένα, μιλήστε με μένα. Εσύ είστε ενδειμοκράτη. Όχι, είμαι έλλεινα, κύριε. Είστε Έλληνα. Δεν, δεν ξέρω ποιο είναι πιο ανησυχητικό. Στηρίζεται του Είναι ανησυχητικό Εσεί. Εμεί πάμε να σα βάλουμε σε περιπέτειε. Εσεί το... που δεν ψηφίσετε από τον Σαμαράκη και τον Βινιζέλο να έχουμε το κεφάλι μα ήσυχο. Εσεί μα πάτε σε περιπέτειε. Σοβαρά μιλά τώρα. Σοβαρά μιλά τώρα. Αν είχαμε Εσείς. τον Αντώνη μπροστά, τι... γιατί δώσατε 18 στον Αντώνη τι... μόνο. Τι Τι φράκο, τι είσαι. Όχι, δικοματιστή του παλιού δικοματισμού. Δικοματιστή. Ναι. Ό, όλη, η Μούργα, όλη η Μούργα στην δεξιά και στο πασού. Η Μούργα. Τα καθιζήματα. Γιατί δεν δώσατε παραπάνω στον Αντώνη τι... να έχει ισχυρή εντολή. Δεν ζήτησε ισχυρή εντολή να κυβερνήσει. Αλιτία! Έσχο! Έσχο! Δε... Μήπως Μήπω είστε προδότη Έλληνα? Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουν οι προδότε. Δεν βλέπετε κύριε ότι ο Τσίπρα δεν θέλει να κυβερνήσει. Φασισμό! Προδοσία! Τι με νοιάζει για τον Τζίπρα θέλει ο Αντώνης και δεν τον βοηθήσατε. Αρκουδέιδε! Στον διάλο να χάνεστε. Τίπατε. Τίποτα σα έβρισα. Εμένα ναι. Εσά ναι. Ευρίσατε. Ναι, πολύ άσχημα. Εμένα ναι. Εσά ναι, που ακούτε τώρα. Ποιο είναι το νομάς, ωραίος, ή οι... την είναι αυτέ τι κουβέντε. Ποιο το όνομά σου, να έρθω σου το γάτσω γα... από κοντά τώρα. Σκύβω κι εγώ μαύρο, τι να δω, να ρε μαντά, γύρω σέρο. βούρλα. Και στη μέση μια βρισκούλα. Γύρω, γύρω, γύρω. Bedeutet, Κοιτάξτε, να το συζητήσουμε γιατί έχω άλλο ραντεβού τώρα. Έχει ραντεβού. Ελάτε αλλά σε μια ώρα γιατί θα παίρνω μέχρι τι 3. Σα παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ σα έφυγα, όχι τόσο. Α κάνω μια πολιτισμένη αντιπαράθεση. Είσαστε γαμμένοι με οντα δημοσιογράφοι και μπλέκετε τα θέματα. Θα σα η όλου οι χριστιανοί αυγεί να νάνε. Ε, από την αρχή, μου το κρυβε. για Να κάνω μια ερώτηση, βάζεις γυαλιστικό πάνω, βάζεις γυαλιστικό Τώρα το καλοκαίρι <Ρι> Τώρα το καλοκαίρι βάζεις και αντιλιακό, μην να αρπάξει <Ρι> να, βάλεις, <Ρι> να βάλεις, να βάλεις μη γίνεις πάνω <Ρι> <αξιφανομούρης. Ρι> Και σε διώξουνε με τα ειδική σου <Ρι> Να το με ξηράφι κόντρα έτσι ώστε αν πε ένα μαντίλι πάνω <Ρι> σου να με σκαλώσει <Ρι> Το έτοιο πράγμα η Χρυσή Αυγή να γραφτώ κι εγώ μα κάνει τέτοια επίδοση Βένει, βίδι Βίτι Μα ίσκανε, κάνει Σας σηκώνεται παραπάνω Ήτανε και κάτι φορά Έβαλα και λίγη φορά Πέφτεις κούζι χαράτις τη χαρά της Και την άκουσε ο μπαμπάς της Πέφτεις τη χαρά της Και την άκουσε ο Κόρη μου, κοίση μου, κοίτα πόδια σου στα φιάτια. Κοιο είναι το όνομά σου, να να σου το γάτσω από κοντά τώρα. Μέκα πόνος με έχει και με τρίβει να περάσει. Μέκα πόνος με έχει και με τρίβει να περάσει.